Καλό μεσημέρι σε όλου και σε όλε και σα έχω το θύμιο. Γεια σα. Από γεια. εδώ. Γεια σα, καλώ σα βρήκαμε. Καλώ όρεσε. Καλώ ήρθαμε. Σιδερένι ω πού. Σιδερένει, σιδερένια. Νάσε νά καλά. Να, με ένα από να προσέξει του Υριζέου που μα μελετάνε. Σε κατάράστηκαν και σε ένα Δεν γε, πειράζει. Έσο. αξίζει αν είναι από Συριζέ. Και στην Κυπσαδοπουλη έχει βγάλει χολη, μπορεί από εκεί να έρθει. Αμίμα από τη Συριζέου. Δεν είναι από άλλου ανθρώπου, αλλά και αν είναι από άλλου ανθρώπου καλά. Αξίζει να πάθει κάτι από Συριζό. Από την κατάραση Ριζαίο ενώ. Όπω λέγεται το τραγούδι. Ποιο τραγούδι. Ένα, ένα που λέει Αξίζει να υπάρχει για ένα όνειρο και ας είναι α είναι ο Συριζέος να σε κάψει. Μάλιστα. Έτσι ναι. θα βδομάδα. πάει Σε λίγο θα φύγει ο Αποστόλη. <laughs> σε θα λίγο όμω, κάτσε λίγο Όχι. ακόμα. Α, για να πάει έξω για να του πείτε Επειδή έχετε χαρμανιάσει. Σας νιώθω και σα καταλαβαίνω καιρό να 15 σας... μέρε χωρί. Σε χαρμανιά σου λίγο. Ναι, ναι, θα λειτουργήσει ω η πόρνη τη ραδιοφωνία που θα δεχτεί πάνω σου οποιονδήποτε. Την εκτόνωση Η πόρνη σε λίγο κοντά σα, το γνωστό νούμερο. Στι γνωστέ τιμέ. Και γεια σα. Συμποδέονται. Οι διευθνί ακούν ότι ήρθαμε και ναι, έρχονται. Όχι ε. ε. να θεωρώ. Δεν κανένα καλό. Ο επίδεσμος εδώ καλός; Ναι. καλό. Μια χαρά. Εδώ... Ε, το χρωματάκι, είναι λίγο πρόβλημα. Ε, ναι, αυτό μπλε χρώμα καλό είναι. Μπλε χρώμα, γαλάζιο. Τι να βάλει τώρα. Εκλογέ το κάνει λίγο Αυτές οι μέρες ήταν πραγματικά με την Νέα Δημοκρατία ό,τι καλύτερο. Α. Γιατί επειδή ήμουν και ειδικά πριν 15 μέρες την Κυριακή που έπαθα το ατύχημα, ήταν η Κυριακή που η Νέα Δημοκρατία δεν τα ψήφισε. κατάφερνε. Και πραγματικά μου απάλυνε τον πόνο. Ότι πήγαινε στην τράπεζα να βγάλει. Ναι, ναι, εκεί πήγα. δεν πήγαινε λοιπόν, να ψηφίσει. Στην <laughs> Νέα Δημοκρατία. <laughs> ναι, ε, δεν ξέρω τι θα έκανε. Πραγματικά έβλεπα μετά που είχαν live όλα τα κανάλια. Δεν το πίστευα. Λέω, είναι δυνατόν να γίνεται όλο αυτό. Και τελικά και όμως, το ζήσαμε Που και ήταν και, έγινε... και μη θέμα. Και λέγαμε, μα κράζανε που το βάζαμε σε υπόψη. <laughs> μόνο <laughs> μόνο εμεί ασχολούμασταν. Δεν έκανε <laughs> θέμα. Δεν ασχολιόταν. Είχαμε θέματα. Μόνο εμεί. Tape, βίντεο στην δημοκρατία και έγινε αυτό το τόσο ωραίο. Και συνεχίζει να είναι ωραίο. Κάποια ζώα δεν μα πιστεύανε. Να, όχι, εμείς έκαμε. δεν μα πιστεύαμε. Ναι, αλλά εμείς τα ζώα δεν προπό... μας πιστεύαμε. Αλλά τελικά ναι, εξελίσσεται πολύ ωραία και είναι πολύ mm. αισιόδοξο αυτό γιατί χρειάζεται πολιτική ζωή τέτοια. Ε, δεν ξέρω αν άκουσα τρευθερέ δημοσκοπήσει έτσι, Νουδού. Ποιο είναι μπροστά, Τζιτζί. Ε, έχουν έρθει στα με το μημαράκι, λέει, άρα.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 να. Και ξεκινήσουμε εδώ κανονικά όπω ε, έχει γίνει γνωστό από χτε. Έφυγε από τη ζωή ο Λάκη Μπέλο. Ε, ε, είχατε συνεργαστεί ναι, στο παρελθόν. Είχαμε συνεργαστεί, ναι, ναι. Ε, θυμάμαι ήμασταν στο Sky τότε και επανέκαμψε, ήρθε για τρίτη ή δεύτερη φορά ο Μιτ Κώστα γιατί είχε φύγει, είχε ξανάρθει, είχε φύγει ξανάρθει ξανά, στο ραδιόφωνο του Όχι. Sky. Ήταν ή 2001 ή 2002 και επικεφαλή των συγγραφέων εκεί ήταν ο Λάκη, ο Μπέλος. Εγώ πρώτη φορά τον γνώρισα, τον άκουγα σαν όνομα όλες αυτές τις επιτυχίε και στα θέατρα της Επιθεωρήσης μου το Χάρι Κλίν ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο όνομα στον τομέα αυτών του. Οι γραφιάδες της Επιθεώρησης και της άτυρα και εκεί. Το γνώρισα λοιπόν εκεί, φτιάξαμε μια συγγραφική ομάδα, επικεφαλής Θανωλάκης. Εμεί ήμασταν και νέοι τότε. Εγώ πρώτη φορά το έκανα αυτό, να γράφω κείμενα. Είναι άλλων άλλε βλακίε ε, όπω κάθεσαι, όπω <laughs> κάθεσαι, Και αλλιώ να τα κάνει όλα αυτά κείμενο που πρέπει κάποιο μετά να τα πάρει ο να κάνει τον Καραμάλι, να κάνει το Σιμίτι τότε. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μα. Κάνα χρόνο ενάμιση στο ραδιόφωνο του Σκάι, που υπήρχε ο Μητσικόστα ω κατι 3 τρία 5 λεπτά. Πρέπει να φύγει λίγο πριν το τρία, που ήρθα εγώ και, θυμάμαι, εκεί, ναι. και μετά συνεχίσαμε στο Άλτερ. Στην εκπομπή που κράτησε τέσσερα-πέντε χρόνια. Στην ναι, καλή εποχή του Άλτερ ναι. ναι, και στην πολύ καλή εποχή και του Μιτσικόστα. Πήγαινε πολύ καλά αυτή η εκπομπή τότε. Ήμασταν στη γραφική ομάδα. Ε, λειτουργήσε κατά κάποιο τρόπο ω δάσκαλο μα σε αυτό τον τομέα. Και μια παράσταση για τη γράψη μαζί. Και μια στο τέλο. Ναι, ναι, ναι. mm. ε, λειτουργήσε σαν δάσκαλο. Αυτό που εμένα μου είχε κάνει εντύπωση. Γιατί εμεί ήμασταν τώρα πιο νέοι, και εγώ ω πιο νέοι γράφει και πιο εχμηρά, πιο ατίθασα. Ολάκιστα. 20-30 χρόνια σε αυτό το χώρο, δεν είχε κανένα ίχνος κόμπλεξ, μας αντιμετώπισε πολύ ωραία πραγματικά, πραγματικά όμως πολύ ωραία γιατί πάντα σε αυτά υπάρχει ο παλιό να διορθώσει τίποτα, δεν διορθώνε σχεδόν τίποτα ή οποιο διορθώσει ήταν με πολύ ωραίο τρόπο και δεν είχε αυτό το κόμπλεξ και άφηνε περιθώρια, αυτό που θέλει δηλαδή κάποιο σε τέτοιες δουλειέ σου άφηνε τα, α, α, περιόριστα περιθώρια, δεν, δεν είχε πλαίσιο. Γράψε ό,τι θέλει, κάνε όπω θέλει, μια ψηλοσυζήτηση στην αρχή. Πολύ σεμνό. Πάντα αυτό τον διέκρινε, το ήξερε νωρί και εσύ, έτσι. Ναι, στην και στην πορεία, όχι, να όχι, όχι Ε, ναι. Επαγγελματικό παραλίγο. Εσύ δεν είχε προλάβει, ναι. ναι. Ε, ε, πάντα έτσι. Ε, Πώ να το πω.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 Ε... Έγραφε στην εφημερίδα των συντακτών. Ναι, ναι, είχε, τώρα τελευταία. Το, το, το, από την αρχή, νομίζω, τη εφημερίδα των συντακτών και είχε και το. Στο Twitter είχε το. Πώ το λέγε πάμε πάμε ο ναι, που έγραφε. Ε... Είχε μια αμεσότητα, ενώ ήταν πιο παλιό. Εγώ, με την έπαρση του νεότερου, ξέρει, μπαίνει σε κάτι τέτοιε δουλειέ και λε τώρα αυτό παλιό. Είναι 30-40 χρόνια εκεί που δεν ήταν τόσο, αλλά το θεωρεί λίγο παλιακό το γράψιμο. παρόλα αυτά σε μερικέ ε, καταστάσει ή ε, κείμενα ε, η ανατρεπτικότητά του ήταν. Ε, Πάρα πολύ καλή. Μα άφηνε λίγο πίσω εμά που υποτίθεται ήμασταν πιο νευρικοί και πιο με στη ζωή, γιατί και η ηλικία μετράει σε αυτά το πώ προσεγγίζεις κάποιε καταστάσει. Αυτά. Και τα αισθητήρια, βέβαια, είναι άπειρα. Τα αισθητήρια όταν... έχει μέχρι και τώρα που έγραφε, μέχρι το, πριν τέσσερι εβδομάδε έγραφε. Ένα-δύο χρόνια ακόμα καλύτερα. Και αυτά που έγραφε, αυτά τα ατακούλε cool στο Twitter, ειδικά που προσφέρεται για ΑΤΑΚΑ, ήταν. Δεν ήταν όλα πετυχημένα, αλλά μερικά ήταν πάρα, πάρα πολύ καλά. Αυτά. Λοιπόν. Στα υπόλοιπα τώρα. Στα υπόλοιπα, Στα υπόλοιπα έχει πάρα πολλά. Εδώ ψηφίστηκε ο προπολογισμό. Δόξα τω Θεώ. Πρώτο αριστερό. Που είναι χειρότερο από όλου του προηγούμενου. Έχει 5,5-5,7 νομίζω δι που θα τα πληρώσει εσύ, εγώ, η Κατερίνα. Και άλλα 10 εκατομμύρια δι. Αν όζαμε μόνο Όχι, δηλαδή, αν ήταν δηλαδή. μόνο εμεί οι 5,5 δι δια τρία, 1,5 Μια χαρά είναι και τι κάτι δίνει, παραπάνω. Το Τζόκιρο τι δίνει. 11, 11. εκατομμύρια. Ή 13 δεκατρία, νομίζω ότι έγινε 13. Λοιπόν. Λίγο joker, λίγο real news να κερδίσουμε καμιά τέτοια ναι. επιταγή. Λίγο από εδώ, λίγο, λίγο από εδώ. Και... Το το βγάζουμε, το βγάζουμε. Ναι. Τα βγάζουμε, τα ναι. βγάζουμε. Κάπω έτσι σκέφτομαι και στην, στην κυβέρνηση. Real news γιατί δεν κάνω τίποτα. Μην ποτ, τρόπος, σκέφτομαι. να μην τα παίρνει και να συνεχίσει. Όχι, άμα δεν τα βρει, κάποιοι δεν τα βρει πριν, παιδί μου, πάει στο το Ν, Την επόμενη είναι jackpot. Τι θα γίνει εκεί μετά. Το ξέρω Θα έχει Το λοιπόν. να βρει δρόμο. θα βάλουμε τι Μικρό μου πόρνι όπως τον αποκαλούμε εμείς εδώ Χρόνια τώρα, ναι, χρόνια τώρα Σας περιμένει για να εκτονοθείτε όπως εσείς ξέρετε Εμείς θα αρχίσουμε με τα δικά μας Τους γνωστούς συνεργάτες αμέσως μετά τις διευθμίσεις Αγωνιστήκαμε εξ αρχής Σε ένα πλαίσιο Που ήταν εκ των προτέρων αρκοθετημένων Στα δημοκρατικά όρια Της εντολής που μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνε πολίτες Εξετάσαμε κάθε αναλλακτική και κάθε μέσο σε συνθήκες κρηματοδοτικής ασφιξίας και πολιτικού εκβιασμού επετύχαμε στο τέλο μια συμφωνία που δεν υπάρχει αφιβολία όταν συμβιβασμός με τους δανειστές μας. Συμβιβαζόμαστε που δεν υπάρχει αφιβολία όταν συμβιβασμός με τους δανειστές μας. Για αυτό... Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Υποκρινόμαστε Τα χαμε Η Μαρινέλα. μόλις ακούσαμε τη Μαρινέλα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 Πάμε λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο Τζτζικότα έρχεται με όραμα και όρεξη. Για ποιο λόγο θέλετε να γίνετε αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία, αρχηγός τη αξιωματική αντιπολίτευση και ό,τι φέρει η ζωή. Γιατί πολύ απλά πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει αμέσω πορεία. Θα έρθουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα που θα στηρίζεται στην ελεύθερη οικονομία. 5,7 δι Νέα μέτρα. Δύο δι μειώσει στι συντάξει. Μείωση του ΕΚΑΣ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Α, Είτε, τέλεια, θα... τέλεια. Τζιτζι -τζι Κώστας. Έτσι λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και το όραμα του Απόστολου Τζιτζικώστα, αν γίνει βεβαίω πρόεδρο τη Νέα προηγείται και στι δημοσκοπήσει. Τώρα όραμα έτσι όπω εμεί εδώ το καταγράφουμε, γιατί ακούσατε εδώ να λέει και αυτό κάτι που χρειάζεται η χώρα για να πάρει μπροστά και για να βγούμε στην ανάπτυξη, με υποανάπτυκτου του Έλληνε φορολογούμενου, γιατί όσο πιο πολλού φόρου βάζει, τόσο πιο πολλοί δεν πληρώνουν και γίνεται αυτό ο ωραίο κύκλο, τον έχει περιγράψει και ο Βαρουφάκη με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι το όραμα του Τζιτζικώστα. Οι εκλογέ θα γίνουν, θα γίνουν 20 Δ έχει αναλάβει και μεγάλη εταιρεία, χορηγός. Αλλά ο Τζιτζι Κώστας και όλοι οι υπόλοιποι έχουν διαπράξει ένα σφάλμα, λάθος, κάτι κακό κατά του ελληνικού λαού. Έχουν κόψει τις διαφημίσεις τους. Είχανε την όρεξη, πολύ όρεξη και μεγάλη έμπνευση να φτιάξουν αυτά τα διαφημιστικά μηνύματα που τα βλέπαμε μέχρι την προ Κυριακή, παρατάθηκε ο χρόνος των εκλογών γιατί να μην φτιάχνουν να μην υπάρχουν και άλλα διαφημιστικά μηνύματα. Αυτά του Τζιτζι με τη φόρμα, του Μέι με το ΒΕ από το Βαγγέλης που ξεκινούσε, του Άδωνη αυτά τα καταπληκτικά με τους υποστηρικτές του, το θυμόμαστε όλοι. Εκεί πήγαινε λίγο και προς Υπουργείο Υγείας όλη η κατάσταση. Εγώ πάνω σε ένα αίτημα, δεν ξέρω έχουμε ακόμη 5-6 μέρε, όχι παραπάνω. Πώ έχουμε σήμερα, 7, την παράλληλη Κυριακή, δεν είναι οι εκλογέ, 20 του μήνα. Οπότε έχουμε 15 μέρε, ελπίζουμε να πάρουν μπροστά τα επιτελεία, οι εμπνεύσει του, για να πείσουν τον Νεοδημοκράτη ότι πρέπει να πάνε. Και παρακαλούμε και εμεί, όλοι, τον Νεοδημοκράτη να πάει να ψηφίσει για το καλό τη άτυρα καταρχήν, τη τέχνη κατά δεύτερον και κατά τρίτον τη Νέα Δημοκρατία που κανεί δεν πολύ ενδιαφέρεται. Ο Τσίπρα μίλησε προχθέ ο Πρωθυπουργό, θυμόσαστε τι μα έλεγαν πέρυσι τέτοιε μέρε και πρόπερση τέτοιες μέρες και αντιπρόπερση τέτοιες μέρες για το στο χρέος το οποίο θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τα σταματήσει όλα αυτά μέρα μεσημέρι πάντα. Ο Τσίπρας λοιπόν προχθές θυμήθηκε το στο χρέος, αλλά πώς το θυμήθηκε. Ξαφνικά κάποιοι ανακαλύψανε τους τελευταίους δύο μήνες ότι υπάρχει φορολέλαπα, φοροκαταιγίδα, ένα σκληρό και επέσχυντο Πώς το λέγανε κάποιοι, επακθές, απεκθές και επονείδη στο μνημόνιο, ενώ όλα τα προηγούμενα μνημόνια ήταν τα καλύτερα. Πώς το λέγανε κάποιοι. Η η συντροφή του, το κόμμα του, πάνω σε αυτό έχτισε καριέρα. Με το επαχθέ και επωνίδιστο μνημόνιο. Και τώρα βγήκε μίλησε, όπω ακούσατε, σαν να το ρίχνει σε κάποιου άλλου. Πετάει τον το χαρακτηρισμό αλλού και μάλιστα με μια αποστροφή προ όλου αυτού που χαρακτήριζαν έτσι τα μνημόνια. Μέσα σε αυτούς που αποστρέφεται είναι και ο ίδιο του, αυτό, η ψυχή, το DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτοί μα τα μάθαν αυτά τα επωνίδιστα, τι επιτροπέ λογιστικού ελέγχου και όλα αυτά που θα κάναμε για να μην έρθει, το μνημόνιο. Και πάμε τώρα κανονικά.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 των λατινικών χαρακτήρων είναι και πολύ καλός ο μιλητή με την έννοια ότι έχει ιρμό, ιρμό αυτό που λέει και ε, πατάει το ένα επιχείρημα στο άλλο και οικοδομεί έναν δομημένο λόγο την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε διαπραγμάτευση για τον ΑΔΜΙΕ. Να διαπραγματευτούμε για το δημόσιο ε, χαρακτήρα της, του ΑΔΜΙΕ. Γιατί σα ρώτησε ο κύριος Κουρλέτης και δεν απάντησα και ακόμα δεν ακούω τίποτα. Να τον ιδιωτικοποιήσουμε, μικρή δεή για να ξέρουμε τι λέμε. Και θα μπορούσα για πολλά άλλα πράγματα που διαπραγματευόμαστε για τι ε, ε, ε, ασφαλιστικέ. Το αφήνω αυτό και πάμε τώρα στο παράλληλο πρόγραμμα. Σύμπαν, νομίζω. Πάμε τώρα στο παράλληλο σύμπαν. Έτσι κι αλλιώ το παράλληλο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί εδώ. Δεν καταλάβαμε. Έκανε την αρρύθμιση. Είπε πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Το τέταρτο δεν το είπε ποτέ. Δεν το κόψαμε εμεί. Είναι αμοντάριστο το πλάνο, όπω το ακούσατε. Δεν το βρήκε κι αυτό ποτέ. Και έτσι δεν μάθαμε κανεί.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 Φόρι φόροι, φόρι, φόρι παντού, ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τι κάνει όπω μπορούμε να δούμε στη σελίδα 24 ο προπολογισμό αξίζει του φόρου λίγο πάνω από το 2,267.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 Θα βγαίνουν οι στο δρόμο, θα πιάνουν τον κόσμο, θα του βγάζουν τα, τα δαχτυλίδια, τις βέρες, θα μπαίνουμε σπίτι να πάρουμε το βραχιόλι και ό,τι έχει αφήσει η, η λύρη στο παππού, τα δαχτυλίδια της γιαγιάς. Και μάλιστα, αφού ξέρουμε τα, το, την ηλικία και τον αριθμό των παιδιών, θα πάνε να τους βγάλουμε τον εφρό ή τους σηκώ, να το δώσουμε για μεταμόσχευση. Ωραία, αυτό το τελευταίο είναι καλύτερο, νομίζω θα είναι αποδοτικό γιατί είναι και ακριβά στην αγορά ανθρωπίνων οργάνων, νομίζω και τα νεφρά και τα σηκώτια, να μια κυβέρνηση που θα μας βγάλει τα σηκώτια και το παραδέχεται και το λέει εφθαρσός ένας από τους υπουργού της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 ονειρεύεστε και φανταζόμαστε. Μπορείτε επίσης να στείλετε SMS γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό σε 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο papakirialfem.gr. Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και...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 για τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι το 1919. Κι ομπανα μου ρε παιδιά, κουσιμούνα. Μέχρι το 1919. Κι ομπανα κουσιμούνα προβατάκια φύλαγα. Μέχρι το 1919. Αν δε φύλαγα πολλά, καμιά πέντα κοσάρνια. Αν δε φύλαγα πολλά, Καμιά πέντα κοσάρνια Τούμπες, τούμπες, τούμπες, τούμπες Μέχρι το 1919 Τα τσαρούχια είχα φούντες Τα τσαρούχια είχα φούντες Κι ολογύριζα στις τρούνγες συμφωνηθέντα. Παρόλου που τα έχουμε συμφωνήσει, έχουμε διαπραγματευτεί κανένα σπίτι στα χέρια του ιδιοκτήτη. Νάτος, ο Τσακαλώτος με το ωραίο σύνθημα αντεστραμένο βέβαια, έτσι όπως το έχει προτοπεί ή μάλλον από του πρώτου που το είπε ο Μπαλούρδος δεν έχει σημασία ποιο το έχει πει πρώτε, το Σημασία έχει το λέει ο Υπουργό, ο Αρμόδιο. Κάνει ένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη, γιατί έτσι έχουμε διαπραγματευτεί. Όπω είπε ο ίδιο από το βήμα τη Βουλή. Δεν το λέμε εμεί, είμαστε πολύ μικροί. Να πούμε ε, όταν υπάρχει τέτοια κυβέρνηση, στιβαρή, όλοι, ένας, -ένας ε, οι μονάδε τη κυβέρνηση συναποτελούν ένα πολύ ισχυρό, στιβαρό σύνολο, αποφασισμένο, έμπειρο, ε, δεν κάνει λάθη, ε, δεν θα το επέτρεπε ποτέ στον εαυτό τη. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε πόσο τσακαλό του αντιλαμβάνεται όλα αυτά που συμβαίνουν. Με ρωτάτε και εδώ να πούμε για τα χρυσικά στα εξάρχη, Τα έβλεπα live. Εγώ είχα τη χαρά από το μεσημέρι. Ε, αυτά τα παιδιά, μάλλον είναι παιδιά, μπορούν να είναι και μεγαλύτερα, α τα πούμε παιδιά για να συνομιλώμαστε, που φοράνε, ε, καλύπτουν τα, το πρόσωπό του για να κάνουν αυτό που θεωρούν αυτή επανάσταση ή δεν ξέρω αγώνα, μάχη. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, αν είχαν στόχο.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 και κυρίω την γκέλ κάνει όλη αυτή η κίνηση στην κοινωνία γιατί οτιδήποτε γίνει δεν θα γίνει με 200 κουκουλοφόρου, θα γίνει υποτίθεται με κάποιου πολλού, κάποια εκατομμύρια Ελλήνων. Αν όλοι αυτοί βλέποντα αυτέ τι εικόνε του πιάνει επαναστατικό ίστρο να πολεμήσουν μαζί με αυτά τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο, ένα διέξοδο τεράστιο. Ψυχολογία και μόνο η ιατρική μπορεί να ερμηνεύσει όλα αυτά που γίνονται με αυτό τον τρόπο που γίνονται και μάλιστα με έθιμο. Με τακτικό ραντεβού, όπω τολίζει ο Δήμαρχο στο Δέντρο. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν δύο-τρει επέτειοι μέσα στη χρονιά και πάντα κάποιες και απεργίε που θα βγούνε με τον ίδιο τρόπο, θα κάνουν τα ίδια πάντα στον ίδιο τόπο, μονότονα στι Τουρνάρι, στη Σολομού, στους γύρω του Πολυτεχνείου. Κωμικό κατά και θα ήταν πολύ κομικό αν δεν και γόντουσαν και κάποιε. Ε, κάποια αυτοκίνητα ή μικρές ή μεγάλες, μεγαλύτερες περιουσίες. Ε, το θέαμα είναι εντυπωσιακό όταν καίγεται κάτι, ένα σκάδος και όλα αυτά, η μολότοφ, όταν σκάνε κατά τα άλλα, ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό το θέμα ειναι εντυπωσιακο οταν καιγεται κατι ενα σκαδος και αλλά ειναι πολυ εντυπωσιακο το θέμα αλλα βαρετο ας το εμπλουτίσουν, ας βάλουν άλλα χρώματα, να αποκτήσει μια ποικιλία και αυτή η μορφή επανάστασης ε, που τόσο πολύ ταράζει τα κακό αυτού του...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 Τα ξέρατε! Τι μου λέτε τώρα, αυτά που λέγει ο Σαμαράκη και ο Βενιζέλο, Λάθο και συγγνώμη για υπερβολές. Αυτό. Είπε λάθο, είπε και συγγνώμη και συνεχίζουμε κανονικά. Επί πέντε χρόνια έλεγαν αυτά που έλεγαν για να κλέψουν, να αρπάξουν την ψήφα του ελληνικού λαού. Το κατάφεραν. Επί τρία, όπως λέει και ο Αλέξη Τσίπρας. Νομίζω και επί τέσσερα, αν χρειαστεί να ξαναγίνει πάλι ο ελληνικό λαό έτσι large που είναι σε αυτά τα θέματα. Όσο πιο μεγάλο το ψέμα, όσο πιο πολύ ενισχύει ο ελληνικό λαό συγκεκριμένους λόγους, έτσι λοιπόν λέμε το συγγνώμη, λάθος και συνεχίζουμε κανονικά να πούμε και να κάνουμε και ένα και εμείς, μια που τα ταμπλέξαμε λίγο εκεί με το Μαξίμου, ε, σήμερα υπάρχει μια παράσταση που εκτάκτως δίδεται και σήμερα θεατρική, δίδεται και τις άλλες μέρες, αλλά έχουνε μια εκτακτή... Σήμερα σκέφτηκα να κάνουν μια έκτακτη παράσταση Είναι η Γκάμπη Γκάμπη σε σκηνοθεσία Κύρκης Καράλη θεατρικό είναι Δίνει όπως μου λένε στο δελτίο τύπο εδώ Μια έκτακτη παράσταση Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου Στις 9.45 στη σκηνή του νέου θεάτρου Βασιλάκου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 Και το μνημόνιο το καλοκαίρι τι προέβλεπε και οι το... νόμοι που περάσανε όλο αυτό το διάστημα και κυρίω τι πρόκειται να πληρώσουν οι εφοπλιστές κυρίω και οι βιομηχανοί. Αλλά του εφοπλιστές του έχουν διαλύσει. Δεν, έχουν στον ήλιο μοίρα. Έτσι λοιπόν, ε, γι' αυτό υπάρχει και ο Αλεξιάδης, Αν δεν κάνει αυτά με τους του εφοπλιστέ, βιομήχανου, όσου έχουν τον πλούτο εντό, εκτό, έξω, σε λίστες και μη, θα πάρει την τσάντα του, η τσάντα καπελάκη, και θα φύγει και έτσι θα χάσουμε έναν πολύ μεγάλο πραγματικά κομικό ισάτηρα, όχι εμεί. Κάπου θα τον ξαναβρούμε. Στέλεχος του Πασόκ και τώρα παραμένει Πασόκ, Πασο, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο τσουκαλάσ που είναι και Γενικός Γενικό του Υπουργείου Εστερικών, ήταν και επικεφαλή στην προηγούμενη, προ προηγούμενη βουλή στο ψηφοδέλτιο Επικρατία του ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήθελε να σηματοδοτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το άνοιγμα προ το καλό, το καλό πασόκ. Μίλησε λοιπόν για το ε, τραγικό περιστατικό που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ε, πάνω στην εδωμένη. Από την άλλη πλευρά, τα πράγματα δεν είναι εύκολα, από την άλλη πλευρά έχουμε πάλι. Ε, αλλά παλαιά ε, σύρματα ηλεκτροφόρα ε... ε, και ο άλλος κάηκε. Κύριε, δηλαδή καλά... είχαμε ψητό μαροκινό κύριε... είχαμε. Άι. <χει> <χει> Ψιτό είχαμε. Κύριε Τουκαλά, είναι... είχαμε ένα νεκρό άνθρωπο. Δεν αυτό νομίζω. λέω. Τον έψησαν.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 μου το είπε ένα ειδονή πως η ανοίξη τελειώνει, μα εγώ ποτέ μου δεν το πίστεψα και αν φύσανε οι δρόμοι άλλη μια φορά ακόμη και στην αγκαλιά σου μέσα πιστέψα. Ατήμη καρδιά, ατήμη η καρδιά διχτός να ρωτήσεις βίνεις τα κλειδιά Δίχω να ρωτήσει δεν έχει Η είπε μια τσίκανα, η καρδιά σου είναι αλάνα για να παίζουν κάθε βάη τα βαδιά. Κι αν τα γονάτα μάτωνουν, τα παιχνιδιά δεν είναι μόνο στους γκρέμους θα παίζει με καρδιά. Ατήμη καρδιά, ατήμη η καρδιά, δίχως να ρωτήσεις, δίνεις τα κλειδιά, να ρωτήσεις, δίνεις τα κλειδιά